Χριστός Ανέστη Την περασμένη Κυριακή ουσιαστικά αρχίσαμε μετά την εορτή της αναστάσεω ερμηνεύσαμε τους τρεις στίχους των παρεμειών του Σολομόντος του 16ου κεφαλαίου των 20, των 21 και των 22 στίχοι αγιογραφική, δηλαδή στοίχη Λόγια Θεού. Λόγια Θεού τα οποία είναι πάντοτε αιώνια, διαχρονικά πάντοτε, πάντοτε με το κύρος, εκείνο το κύρος το οποίον δεν χαλάει, δεν φθήρεται, αλλά είναι πάντοτε σύγχρονα, έστω κι αν τα λόγια αυτά έχουν γραφεί πριν από τρεις χρόνια. Τότε που οι άνθρωποι μιλούσαν σχεδόν με λόγια στοιχειώδη, τότε που οι άνθρωποι ήταν υπανάπτυκτοι, τότε ο λόγος του Θεού εμιλούσε πάντοτε με το δικό του Κύρος, με τη δική του μεγαλειότητα και αυτό το βλέπουμε και εκεί ακριβώς αποδεικνύεται ότι τα λόγια αυτά δεν είναι λόγια ανθρώπινα διότι βλέπετε ότι ταιριάζουν απόλυτα και συμφωνούν με την Καινή Διαθήκη. Είναι τα λόγια εκείνα τα προφητικά με τα οποία μίλησε ο Κύριος και ήρθε αργότερα ο ίδιος στην Καινή Διαθήκη να τα επαναλάβει και να τα επεβεβαιώσει. Αυτά είναι τα λόγια με τα οποία ασχολούμεθα. Δεν είναι λόγια του Σολομώντα. Δεν είναι λόγια ανθρώπου κάποιου ανθρώπου έστω και βασιλεύος έστω και σοφού της εποχής εκείνης διότι πολλοί σοφοί έγραψαν, αλλά τα λόγια τους πάλιωσαν. Τα λόγια τους περιθωριοποιήθηκαν. Ήρθαν νεότεροι σοφοί που έγραψαν πιο καινούργια πράγματα. Όμως αυτά τα λόγια για να ζουν αιώνια δεν είναι η σοφία των ανθρώπων, αλλά είναι η σοφία του Θεού, η διαχρονική, η ακατάρρυπτη σοφία, η σοφία η οποία ούτε έπεσε ούτε θα πέσει η σοφία εκείνη η οποία ακριβώς έχει το χαρακτηριστικό ότι θα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους σε όλες τις γενναιές με την τέλεια μορφή της και στην πληρότητά της τι εννοώ στην πληρότητά της Μιλώ και εννοώ ότι θα λύγει τα προβλήματα όλων των ανθρώπων κάθε γενεάς, κάθε εποχής, χωρίς να χρειάζεται διόρθωση ο Λόγος του Θεού. Διόρθωση τα μυαλά των ανθρώπων θέλουν, όχι τα Λόγια του Θεού. Διόρθωση θέλει η νοοτροπία του ανθρώπου, η φθαρμένη, η σάπια, η παρασυρμένη από τα κοσμικά και από την κοσμική νοοτροπία. Τα λόγια του Θεού δεν θέλουν κανένα εξυγχρονισμό και το λέω αυτό διότι ίσως πολλοί παρασυρώμενοι και από αυτά που ακούνε και από ηγέτε τη Εκκλησία που προσπαθούν να κάνουν καινοτομίε μέσα. Στο χώρο της Εκκλησίας δεν χρειάζεται ούτε ο Λόγος του Θεού καινοτομίε και εξυγχρονισμό και μάλιστα από ανθρώπους, αλλά ούτε και η ίδια η Εκκλησία χρειάζεται μοντέρνα πράγματα. Η Εκκλησία να μείνει και ο Λόγος του Θεού να εύχεστε να μένει πάντοτε ο αναλύωτος, αλλά και αν δεν το εύχεστε εσείς ούτε ή θα μένει, διότι ο Κύριος δεν αλλοιώνεται. Βλέπετε, πέρασαν τόσες χιλιάδες χρόνια και κανείς δεν μπόρεσε να μεταθέσει και να αλλάξει και να καταρρίψει την Αγία Γραφή. Την πολέμησαν και την πολεμούν συστηματικά χιλιάδες, για να μην πω, εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά βλέπετε η Αγία Γραφή τρέχει και δοξάζεται ο Λόγος του Θεού και είναι εκείνο το βιβλίο με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στον κόσμο αλλά και το μοναδικό που έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αυτό δείχνει ακριβώς το ότι παραμένει πάντοτε σύγχρονη, είναι πάντοτε η κενή, γραφή, η κενή Αγία Γραφή, βεβαίως εμείς για να τις διακρίνουμε τη χωρίζουμε την Αγία Γραφή σε κενή και Παλαιά Διαθήκη. Παλαιά εννοούμε εκείνη που εδόθηκε πρό Χριστού και την οποία και σε σεβόμαστε και κρατούμε ως λόγον του Θεού. Που και εκείνο το Λόγο του Θεού μόνον ο Κύριος σαν Θεός επενέβη και διόρθωσε κάποια πράγματα. Όχι διότι ήταν λάθος, αλλά διότι την εποχή εκείνη την Παλαιά οι άνθρωποι μόνο με τέτοιους νόμους μπορούσαν να καταλάβουν, όπως εξηγεί ο πατήρ Παΐσιος. Μόνο τέτοιο σκληρό νόμο μπορούσαν να δεχτούν στα κεφάλια τους. Ιδάλλως θα ήταν όσο πιο σκληροί θα γινόταν. Εδώ λοιπόν έχουμε ασχολούμεθα με το Λόγο του Θεού, τον διαχρονικό, τον αιώνιο, και βλέπετε ότι σε πολλά σημεία Διαβάζοντας και ερμηνεύοντας αισθανόμαστε ότι ο λόγος αυτός εγγράφτηκε μόλις τώρα και απευθύνεται στα σύγχρονα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος, αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, αντιμετωπίζουμε εμείς ως άνθρωποι στη σημερινή κοινωνία, ναι, μετά από τρεις χιλιάδες χρόνια, είμαστε ήδη στο 2009 και ακούμε το λόγο του Θεού και μας φαίνεται καινούριο. Τι μας είπε λοιπόν ο λόγος του Κυρίου προχτές, την περασμένη Κυριακή, μας είπε ότι ο συνετός άνθρωπος, ποιος είναι ο συνετός, ο μυαλωμένος, ποιος είναι ο αυτός που έχει φωτισμό στο μυαλό του, τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αυτός είναι ο μυαλωμένος. Όσο μυαλωμένος και νομίζει ότι είσαι, άμα είσαι εκτός Αγίας Γραφής, είσαι ανόητος. Όσο φωτισμένος και μυαλωμένο και σοφός νομίζεις ότι είσαι, αν είσαι μακράν του Θεού και μιλάς έξω αγιογραφικά, πάντοτε τα λόγια σου μπροστά στο Θεό θα είναι ανοησίες και καλύτερα τότε να σιωπάς, για να μην σου αυτά που λέει ως αμαρτίες στο κατάστοιχο που κρατάει ο Θεός και εδώ ακριβώς επιβεβαιώνεται εκείνο που λέει που λέμε εκεί στους χαιρετισμού στο ρο, το γράμμα ρο χαίρε, χαίρε, τι λέει φιλοσόφους ασόφους δειπνύουσα χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα αυτή είναι η φιλοσοφία του κόσμου για τον Θεόν. Η φιλοσοφία του κόσμου είναι άσοφος, ανοησία δηλαδή. Και η φιλόσοφοι του κόσμου για τον Θεόν είναι άσοφοι, ανόητοι. Δεν ξέρουν τι λένε. Ακριβώς διότι τα λόγια τους δεν ταιριάζουν, δεν συμβαδίζουν. Δεν ανταποκρίνονται στα λόγια της Αγίας Γραφής. Όταν η Αγία Γραφή λέει συνετό άνθρωπος Εννοεί ακριβώ εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος ομιλεί μόνο λόγια Θεού. Διότι ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει ούτε νου, ούτε καρδιά, ούτε λόγον. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο λόγος του ο νους και η καρδιά του είναι λόγος, νους και καρδία Θεού. Και ο ταπεινός άνθρωπος, ο άγιος άνθρωπος ομιλεί μόνο το Θεό. Ομιλεί μόνο το λόγο του Θεού. Δεν έχει να σου πει δικά του πράγματα. Όπω και προχτές μας το είπε και θα μας το ξαναπεί και σήμερα. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο άγιος άνθρωπος, ο πραγματικά συνετός άνθρωπος, ο πραγματικά φωτισμένος άνθρωπος δεν σου μιλάει από το κεφάλι του. Αν κάποιον και διαχωρίζεται από την Αγία Γραφή και σου λέει δικές του θεωρίες, φύγε μακριά. Ο άνθρωπος παλάβωσε. Ο άνθρωπος άλεψε το μυαλό του. Φύγε γιατί θα σε ταλαιπωρήσει, θα σε κολλάσει. Μείνε σε εκείνον που δεν έχει δικό του λόγο. Ο λόγος του είναι ο λόγος Χριστού. Τι είπε ο Κύριος? Εμείς, λέει, στου μαθητές του τι λέει. Εμείς μαθητέ μου είστε. Καταλαβαίνεις τι λέει εδώ. Ο μαθητής θα πει εκείνα που λέει ο δάσκαλος. Είδε τι τους λέει. Εμείς μη κληθείτε ραβή. Δεν είστε εσείς οι διδάσκαλοι. Είσαι στην ο διδάσκαλος, ο Χριστός. Ένας δάσκαλος υπάρχει. Και συνεπώς εσείς σαν μαθητές τα δικά μου λόγια θα λέτε. Και όντως αυτό συνέβη. Οι μαθητές του Χριστού και όλοι οι Άγιοι τους αιώνες λόγια Χριστού έλεγαν. Για αυτό και αγίασαν. Κανείς δεν καινοτόμησε. Κανείς δεν σήκωσε μπαϊράκι. Κανείς δεν τόλμησε να απλώσει χέρι στο Λόγο του Θεού να διορθώσει. Όλοι εμίλησαν και μιλούν πάντοτε με τη γλώσσα του Χριστού. Γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει μάλλον να συμβαίνει στους Αγίους ανθρώπους. Και αυτή τελειπώς είναι η σοφία, η σύνεση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Είναι το τέριασμα του λόγου του ανθρώπινου, του μικρού και του με τον λόγο του Θεού, τον ισχύοντα, τον μεγάλο, αυτόν ο οποίος παραμένει και θα παραμένει ακατάρριπτος. Τι άλλο μας είπε προχτές, του σοφούς και συνετούς φαύλου καλούσοι. Αυτό το λέει για να μην απογοητευτεί Γιατί βλέπεις βρίσκεσαι σε μια γενιά η οποία προσπαθεί να σου αλλάξει τα μυαλά και έχει τρόπους. Έχουμε βλέπετε το μεγάλο δέμονα με τα κέρατα στις ταράτσες μας τη τηλεόραση. Βλέπεις έχεις αυτό το δαίμονα ο οποίος έρχεται με τις ανοησίες του, με τις βλακίες του, με τις ηλιθιότητε που λέει να σε επηρεάσει. Έχεις βλέπεις τον άλλο δαίμονα, τον κόσμο ο οποίος κόσμος τι προσπαθεί να σε πείσει ότι ξέρει αυτός. Αλλά βλέπεις έρχεται ο Κύριος και σου λέει ο κόσμος Εν τοπονηρό, Μην τον εμπιστεύεσαι τον κόσμο. Μην εμπιστεύεσαι τι ανοησίε του κόσμου. Και γι' αυτό, όταν ακού ότι ο κόσμος ενώ πηγαίνει κοντά στον Θεών και ακολουθεί τον νόμο του Θεού δεν το αποδέχεται, θα σε ονομάσει φαύλο, δηλαδή ανόητο, βλαμμένο. Το είπε κάποτε και ένα πολιτικό. Να μην πούμε το όνομά του και νομίσουν κάποιοι ότι πολιτικολογούμε. Έτσι όποιος λέει ανοίγει σήμερα και διαβάζει την Αγία Γραφή, σήμερα είναι λέξει, εκείνη, υπάρχει, η λέξη εκείνη που αρχίζει Όποιος διαβάζει η Αγία Γραφή σήμερα. Λόγια πολιτικών που τους ψηφίζετε εσείς. Τους ψηφίζετε. Φαντάσου να δεις τι ανθρώπους επιλέγουμε για να μας κυβερνάνε. Φαντάσου να δεις τι ανθρώπους εμείς οι χριστιανοί, που ο, Παύλος, ο Απόστολος ο Παύλιο Ντέι, ούτε να πλησιάζεται σε αυτούς, απέναντι μακριά από αυτούς. Και εμείς τους επιλέγουμε εκόλας, τους διαλέγουμε να τους έχουμε πάνω στο σβέρκο μας, πάνω στα κεφάλια μας. Γι' αυτό μην απορίσεις, άμα μιλάς στην Αγία Γραφή και μεταχθεί κάποιος και σε πει ανόητη. Δεν πειράζει. Έχει χαρά μέσα σου. Αυτός που το είπε, εκείνο είναι ο ανόητος. Ο υβρίζων ισχύει εδώ κάτι που μου είχε πει ένας γέροντας στους Αγίους Τόπους. Ο υβρίζων υβρίζεται. Ο υβρίζων υβρίζεται. Ο εμπέζων εμπέζεται. Αυτό που ρίχνει εναντίον του Θεού, εναντίον του ανθρώπου του Θεού, γυρίζει στο κεφάλι. Τους σοφού και συνετούς φαύλους καλούσε. Μην εμπιστεύεσαι τον κόσμο. Μην σε παρασύρει ο κόσμος διότι δεν θα σε κρίνει ο κόσμος. Και γι' αυτό φύγετε αδερφοί μου από την νοοτροπία του κόσμου. Και το λέω αυτό διότι δυστυχώς και αυτό είναι θλίψη για μένα. Το ακούω πάρα πολλές φορές. Πάντοτε το ερώτημα που μας ανησυχεί είναι τι θα πει ο κόσμος. Μη σε απασχολεί τι θα πει ο κόσμος, διότι ο κόσμος σίγουρα θα σε επενέσει άμα Τον ακολουθήσεις και σίγουρα θα σε καταδικάσει και θα σε κατηγορήσει άμα δεν συμφωνεί μαζί Του. Εκείνο που θα πρέπει να αναρωτιόμαστε σε κάθε μας βήμα, σε κάθε μας στιγμή τη ζωή μας είναι τι θα πει ο Θεός για αυτό που κάνω, Πώ θα μετρύνει ο Θεό. Τι θα γράψει ο Θεός στο κατάστηχο μου στο βιβλίο μου; Πώς θα σταθώ με αύριο μπροστά του; Εγώ που τολμησα, ισχυρισμένα μάλιστα, ηθελημένα να παραβιάσω τον νόμο του. Και τέλος, στον τρίτο στίχο μας είπε προχθές ότι ο σοφός άνθρωπος ένα πράγμα έχει μέσα στο κεφάλι του ο σοφός, ο άνθρωπος του Θεού ποιο είναι αυτό, ξέρεις ποιο είναι αυτό ποιο είναι αυτό άμα πας και το πεις στον κόσμο θα σε πάρουμε με τις πέτρες, με τις λεμονόπουπες θα σε πάρουν <laughs> αλλά είπαμε αυτό μη σε ενοχλεί τι πρέπει να έχει ο, ο άνθρωπος του Θεού μέσα στο κεφάλι του τη ζωή την αιώνια ζωή δηλαδή το θάνατο δηλαδή το τάφο δηλαδή την αναχώρησή του, δηλαδή τη στιγμή του θανάτου του, δηλαδή την απολογία του ενώπιον του Θεού. Αυτός είναι ο σοφός άνθρωπος. Αυτή ήταν η σοφή, κάποτε και υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι σοφοί, και στο Άγιον Όρος και σε άλλα ευλαβικά και ευλογημένα μοναστήρια, που τους βλέπεις, δεν τον νοιάζει, δεν τον νοιάζει. Δεν αναμειγνείεται στον κόσμο, αυτός κάθεται ανά πάσα στιγμή, και σκέφτεται την απολογία του, τι θα πω… τι θα πω, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να βασκάρει, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να αμαρτήσει είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να ξεφύγει και αν αμαρτήσει, ω άνθρωπος θα αμαρτήσει, ασυγνήλυτα πιθανώς θα αμαρτήσει, αλλά και μόνο αυτό που έχει στο κεφάλι του, αυτό που τον βασανίζει, αυτό που τον απασχολεί, σίγουρα θα τον σώσει. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που λέει και η Εκκλησία μας και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετυσόμεθα. Αυτό σας εύχομαι να έχει στο κεφάλι σου. Αυτό, μην το αφήσετε αυτό να φύγει ποτέ αδερφοί Διότι δεν θα σε τρομάξω, μην ομήσεις. Δεν θα σου πω ότι ο θάνατος ίσως είναι και στο επόμενό σου βήμα. Δεν θα σου πω τέτοιο πράγμα. Θα σου πω όμως κάτι άλλο. Αν είσαι όντως πιστός μαθητής του Χριστού αυτό οφείλεις να κάνεις. Αυτό μας συνέστησε ο Κύριος να κάνετε. Και να κάνουμε. Εκείνο που θα σκέφτεσαι, είδες τι λέει, ζητείτε πρώτον. Τι ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Όχι ζήτα πρώτα την τηλεόραση και περίμενε πότε θα φτάσει στα 80, στα 90 για να πας στην Εκκλησία να πά να ξεμολογηθεί, Δεν σου λέει έτσι. Και αυτό ο λόγος απευθύνεται και στο παιδί, απευθύνεται και στο μεσήλικα, απευθύνεται και στο νέο, απευθύνεται και στο γέρο, διότι όλοι, μα όλοι, ζούμε με το θάνατο πρώτων μα. Και πιθανόν ο θάνατος είναι, όπως είπα και προηγμένως, το επόμενό μας βήμα. Και τώρα συνεχίζουμε στο επόμενο, στους επόμενους δύο στίχους. Προσέξτε τώρα τι λέγει. καρδία σοφού νοήσει τα από του ιδίου στόματος. Τι σημαίνει αυτό. Σας πω. Ο σοφός άνθρωπος και είπαμε ποιος είναι ο συνετός και ο σοφός άνθρωπος δεν θα σου μιλήσει Από δικά του πράγματα θα σου μιλήσει από αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του και μέσα στο μυαλό του και αυτά είναι λόγια του Θεού θα σκεφτεί πριν μιλήσει και πράγματι όσοι αξιωθήκαμε να επισκεφθούμε τον γέροντα τον πατέρα Παΐσιο και μεταξύ αυτών τυχερό α πω αυτή τη λέξη ήμουν και εγώ και ο γεράσιμο ο αδερφός. Αυτό που καταλάβαινα και έβλεπα σε αυτό το γερό δεν ήταν ποιον πήγαιναν κόσμος. Πήγαιναν κόσμος, καθόταν εκεί. Ξέρεις ποιο, ποιο είναι το κακό, γι' αυτό ποτέ σα, ποτέ σα, και να δοθεί άδεια να μπείτε στο Άγιο νόρο, Κοιτάξτε, μην πατήσετε πάνω. Ποτέ σα να μην πατήσετε πάνω, στις οι Και επειδή σα αγαπώ, σας το λέω. Ποτέ σα μην πατήσετε στο Άγιο νόρο που δεν θα δοθεί, δεν θα αφήσει η Παναγία, αλλά ποτέ σα. Το ξέρετε, το έχετε ζήσει, το βιώνατε, σε άλλες στιγμές που συναντιώσετε μεταξύ σας. Δεν σας στείγω. Ξέρετε, σας αγαπάω, σας το ξαναλέω, πολύ σας αγαπώ. Και όσες είστε πνευματικοπέδια, μου και είστε κοντά μου, το ξέρετε αυτό, το έχετε διαπιστώσει και το βλέπετε. Αλλά μην διανοηθείτε κάτι τέτοιο. Κι αν δείτε κάποιες που που, που, που, που παλεμάνε, να μπουν στο Αγιονόρος, εσύ να λέτε όχι. Ποτέ. Ποτέ να μη συμβεί αυτό. πηγαίναμε και στον πατέρα Παΐσιο. Πηγαίναν κάποιοι. Ομάδες ανθρώπων. Προέτρεχαν να πούν ο καθένας το δικό του, το μακρύπ, το κοντό του, να λένε, να λένε, να λένε. Δεν, δεν μίλα για ο πατήρ Παΐσιο. Να, έχω άπτυρα εδώ. Δεν μιλούσε και αυτό ήταν έτσι, κυρίω και η ή μάλιστα έπλεγε κομποσκίνη, πάντοτε όσο σου μιλούσε έπλεγε κομποσκίνη. Δεν μιλούσε. Φαντάζομαι ήταν γυναίκε εκεί, τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν. Τι, τι, τι, τι. Για βάλτε στο μυαλό σα, βάλτε στο μυαλό σα που δεν ησυχάζουν ούτε μέσα στην εκκλησία ούτε την ώρα τη ώρα ακολουθία. Δεν ησυχάζουν. Φαντάζομαι όταν γινόταν εκεί. Που ο καθένα και δυστυχώ και από του άντρε πάνε να διακριθούν. Να διακριθούν. Ποιο ξέρει πιο πολλά, Ποιο τα ξέρει πιο καλά. Πηγαίνουν να κάνουν επίδειξη στον γέρο. Δεν μιλούσε ο Γιώργο. Και όταν έβλεπε μερικού ανθρώπου, Γιατί διάβαζε τι ψυχέ, Είχε αυτό το χάρισμα από τον κύριο. Διάβαζε την καρδιά του ανθρώπου, Διάβαζε την ανησυχία του. Τότε μίλαγε. Αυτού που πήγαιναν έτσι απερίσκεπτα εκεί. Να δίθεν, να παρουσιαστούν, να παρουσιάσουν ότι είναι οι καλοί. το κάνουμε Ο γέροντας το διάβασε. Αυτό λέει. Τελειώσετε παιδιά, άντε στο καλό σας. άντε Πάρτε την ευχή και δρόμο. Μα δεν θα πει τίποτα. Ε, τα εσείς. Τα εσείς, πηγαίνα. Όταν όμω έβλεπε καμιά ανήσυχη ψυχή, θυμάμαι μάλιστα ένα παιδί εδώ, μαθητής του κ. Γιώργη είχε πάει εκεί και μου λέει ήμουνα με μια παρέα, έπεσα με μια παρέα και εγώ πήγαινα να τον συμβουλευτώ να τον ρωτήσω κέρια σοβαρά πράγματα για τη ζωή μου και πλάκωσε κόσμος, κόσμος δεν μου να μιλήσω καθόλου έλεγαν, έλεγαν, έλεγαν, έλεγαν, έλεγαν έλεγαν, πέρασε μια ώρα πέρασε μια μισή ώρα, ρε, τι θα γίνει με τούτους θα να μιλήσω κι εγώ Τίποτα! Κάποια στιγμή κουράστηκε ο γέροντας. Άντε του λέει, πηγαίνετε τώρα. Πηγαίνετε. Ψυχωθήκανε, φύγουν. Πάει και αυτό απογοητευμένο, πάει εκεί να πάρει την ευχή του παππούλη. Του λέει, εσύ περίμενε μια στιγμή. Εσύ περίμενε. Πηγαίνετε εσεί, πηγαίνετε, πηγαίνετε, πιένετε. Έμεινε, δεν τον ρώτησε, τίποτα δεν τον ρώτησε. Εσύ του λέει πρόσεξε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ερωτήσει είχα να του κάνω, 10 απαντήσει μόνε χωρί να του κάνω καμία ερώτηση. Τα είχε διαβάσει όλα. Είχε διαβάσει όλη μου την καρδιά. 10 ερωτήσει είχα να τον ρωτήσω, 10 ερωτήσει μου, 10 απαντήσει μου έδωσε. Τελείωσε. Πήγαινε τώρα που λέει. Το καταλάβει. Όταν βλέπει ο γέροντας ότι όταν έβλεπε ότι είχες ανησυχία, πόθο, επιθυμία και δεν πήγαινε από περιέργεια να δεις ένα μυστήριο ή ένα κουρού όπως έλεγε ένας άθλιος δημοσιογράφος τότε που έγραψε δυστυχώ σε μια εφημερίδα που πήγε και τον είδε όταν πήγαινε με επιθυμία μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο μίλαγε. γιατί είδε τη λέει εδώ καρδία σοφού νοήσει τα από του ίδιου στόματος. Ο Άγιος δεν μιλάει έτσι. Έτσι στο βρόντο. Ο Άγιος μιλάει κατά την συμβουλή του Αγίου Πνεύματος. Κατά τη συμβουλή του Αγίου Πνεύματος. Του λέει μερικές ώρες τώρα μην μιλάς. Μην μιλάς. να λέει. Σε έναν αισθημό του λέει τώρα μίλα. Τώρα πρέπει να απαντήσω. Όπω ακριβώ θυμάστε, έκανε και ο κύριο. Το θυμάστε αυτό. Πήγαιναν πολλέ φορέ λέει η γραμματή και του Φαρισαίου του, λέγανε Κάνει ένα θαύμα. Όχι. Μα εσύ κάνει θαύματα. Όχι, σε εσά δεν κάνω. Πηγαίνετε. Γιατί δεν κάνει εμά. Γιατί και για να κάνω θαύματα τζάπα θα το κάνω. Ούτε πιστεύετε, ούτε θα πιστέψετε. Ξέρει τι σημαίνει εκεί εκείνο που και εσύ πρέπει να προσέξεις και εγώ και όλοι μας εκεί συμβαίνει εκείνο που είπε ο Κύριος μη δότε τα Άγια της κυσή μη πετάξεις τα Λόγια του Θεού στα σκυλιά είδες εμείς προτρέχουμε πολλές φορές βλέπεις κάποιον ασεβή που βλαστημάει, βρίζει του λες με αυτό λέει ο Θεός μη μιλάς, θα ξαναβλαστημίσει αυτό. αυτός είναι σκυλί αυτό θα αποδοπατήσει τα λόγια του Θεού, μην του μιλά. Τι λε αυτή, αυτή είναι ασεβία που πά να τη μιλήσει. Μην μιλά, άσχολη. Αν θέλει να τη πει μια κουβέντα, παιδιά, και μου πήγε να βρει ένα πνευματικό να κουβεντιάσει Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πήγε. Πήγε να βρει έναν άνθρωπο του Θεού που θα του μιλάει πνεύμα Άγιο Για να σε καθοδηγήσει, πήγε λε, σε παρακαλώ. Εγώ δεν ξέρω. Ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού, ο νοήμων, ο σοφός άνθρωπος, βλέπει τι κάνει. Πριν μιλήσει σκέπτεται. Και θα μιλήσει όχι με εκείνα που θέλει να πει, αλλά με εκείνα που πρέπει να πει. Εμείς όταν μιλάμε λέμε εκείνα που θέλουμε, που μας αρέσουν. Είδες κάτι συμβουλέ που δεν είστε κορίτσια, σου, να χωράς ένα παντελονάκι, σου χρειάζεται. Θεδάκησαι κι εσύ. Έτσι λέει ο νόμος του Κυρίου. Αυτό λέει. Ή αυτό σου αρέσει εσένα. Αυτό λέει ο Κυρίος. Αυτό λέει η Αγία Γραφή. Εβάψου λίγο τώρα που θα πας έτσι, να σε δούνε και όλας. Αυτό λέει η Αγία Γραφή. Ή αυτό σου αρέσει. Αυτό πρέπει ή αυτό θέλεις γιατί οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι έλεγαν αυτό που πρέπει άσχετα ανάρεσε σε αυτούς που άκουγαν ή δεν άρεσε καρδία σοφού νοήσει από του ιδίου, από του ιδίου στόματος πριν μιλήσει ο σοφός σκέπτεται και ξέρετε τι μου θυμίζει εδώ μου θυμίζει τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ο οποίος λέει κάποτε μιλούσε για τον συνώνυμο του Άγιο τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο Ιωάννης ο ένας Ιωάννης και ο άλλος μιλούσε και τι έλεγε για τον πρόδρομο λέει όταν ο πρόδρομος σε πήγε να παρουσιαστεί στον Ηρώδη τον βασιλιά εφοβήτο γιατί εφοβήτο λέει εφοβήτο εφοβήτο Φοβόταν το μαχαίρι του, φοβόταν να μην του κόψει το κεφάλι. Μα του το κόψει το κεφάλι, δεν φοβόταν γι' αυτό. Ε φοβόταν... τι φοβότανε, τι φοβότανε. Του μη σε την αλήθεια. Μήπω πει κάτι που δεν είναι σωστό. Μήπω πει κάτι που δεν ήταν αλήθεια και ήταν λόγο δικό του. Ε ο το Ιωάννης λέγει, του μη λαγίσε την αλήθεια. Αυτό το φόβο είχε μόνο μέσα στην καρδιά του. Και παρακάτω, τι λέει ο στίχο: Επιδέχεται να φορέσει επιγνωμοσύνη. Δηλαδή, και στη συνέχεια λέει αυτό που θα πει θα είναι εκείνο το σοφό. Το Άγιο, εκείνο το οποίο όντως το λέει ο Κύριος, εκείνο το οποίο όντως ανταποκρίνεται στην περίπτωση εκείνου που ρωτάει. η πας για εξομολόγηση. Πας για εξομολόγηση, πάτε, έτσι δεν πάτε. Λοιπόν, τρέχουν μερικέ ανόητε. ανόητες, απερίσκεπτες, παριστάνουν τι χριστιανές. Μπορεί να είναι και χριστιανές, αλλά είναι αφελείς. Πάει για ξεωμόλωγηση. Βγαίνει όξο mm -hmm. την ξεωμόλωγηση. Α, να δεις εμένα ο παπάς μου έπε έτσι. Αυτό mm -hmm. να κάνετε. Για σένα το παι. δεν το πήγε τον άλλον. Για σένα το παιδί. Σου δώσε ο παπάς άδεια να βγεις έξω και να κηρύξεις, να κάνεις κηρύγμα. Όχι. Εκείνο που σου είπε ο παπάς είναι δικό σου. Όχι τα λούν. Mm -hmm. Και αυτή είναι η μεγάλη... Η υπέρτατη αξία του πνευματικού δεν είναι σε όλους το ίδιο. Δεν δίνει συνταγές, συνταγές ο πνευματικός όπως κάνει ο γιατρός, βύχης, βύχης, αυτό που πειρό... ε, πάρε μια σπιρήνη. Βύχης, βύχης, πάρε μια σπιρήνη. Βύχης, βύχης, πάρε μια σπιρήνη. Όχι. Ο πνευματικός στο βήξιμο του ενός, στην πνευματική αρρώστια του ενός θα δώσει το ένα, φάρμακο στον άλλο θα δώσει άλλο. Στο παρατρίτο θα δώσει τρίτο. Γιατί ο Κύριος δεν ασχολείται γενικός με τους ανθρώπους. Ασχολείται γενικά και ξεχωριστά με τον κάθε άνθρωπο, ξεχωριστά, ειδικά. Δεν είμαστε δεν είσαστε εσείς και εμείς όλοι όχλος του Θεού, δεν είμαστε όχλος. Είμαστε πρόσωπα. Στο δικό μου πρόβλημα ο Θεός θα μιλήσει για το δικό μου πρόβλημα, για μένα, για τη συγκεκριμένη μου αμαρτία θα μου βάλει κανόνα, δεν θα μου βάλει κανόνα να μου τον συγχωρήσει, είναι δικό Του λόγος. Σε σένα μπορεί να σου βάλει κανόνα, ή να μην σου βάλει κανόνα, ή να σου βάλει κάτι άλλο, να σου πει κάτι άλλο. Δεν είναι συνταγολόγιο εδώ. Δεν κόβει, δεν κόβει συνταγές ο παπά μέσα που πας εκεί. Γι' αυτό είδατε είναι το τρελό σα, το λάθο αυτό που κάνετε πολλέ και πολλοί. Πάει στον ένα τι μου λες για τούτο, εκείνο. Πάει στον άλλο, τι μου λες για τούτο, εκείνο. Άλλο. Α, α, δεν συμφωνώ οι παπάτε. Μου λάθηκαν. Δεν μου λάθηκαν οι παπάτε. Εσύ μου λάθηκες. Εσύ μου λάθηκε. Και γι' αυτό το πνεύμα του Άγιο τώρα πλέον επιτρέπει να εμπεχτεί και να μην καταλάβει τίποτα. Ή τον εμπιστεύεσαι το πνευματικό σου, ή δεν τον εμπιστεύεσαι. Εκεί να πας, εκεί να κάτσεις ό,τι σου πει τελείως. Κι άμα μόνον διαπιστώσεις ότι ο άνθρωπος αυτό πλανάται πλέον, έπεσε σε αίρεση είναι ανήθικος ή οτιδήποτε τότε δικαιούσε να σηκωθείς να φύγεις. Επειδή χίληση φορέσει επιγνωμοσύνη όλα τα ζυγίζει τα με το Λόγο του Θεού που έχει μέσα το κεφάλι του. Όλα. Τίποτε δεν λέει που θέλει να πει, αλλά ό,τι λέει το λέει διότι έτσι πρέπει να το πει. Και ποτέ ξέρετε το πνευματικός, ο σωστός πνευματικός, ο άγιος πνευματικός, δεν μιλάει με βάση τι γίνεται στο σπίτι του, ή τι κάνει η γυναίκα του, ή τι κάνει το κορίσι του, ή τι κανει το κορίτσι, του η κανει ο ίδιος. Αν έχει φόβο Θεού μέσα του, δεν θα σου πει τι κάνει η γυναίκα του. Μακάρι να συμφωνεί η γυναίκα του με αυτά που θα πει, γιατί άλλοι είναι μια διαφορετική εικόνα. Αλλά ο σωστός πνευματικός πρέπει να πει το σωστό. Μα η γυναίκα του μοντέρνα φοράει. Τι να της κάνει. Εσένα όμως πρέπει να σε διδάξει διαφορετικά. Και είναι λάθο και αυτό που κάνετε. Μα δεν τη βλέπει πως πάει η κόρη του. Εμένα βρήκε να μου κόψει το τσιγάρο. Εκείνη περπατάει στο δρόμο με το τσιγάρο. Και άμα είναι κανένα το παιδί και αν είναι κάποια καρδιαστηφοριά που δεν θέλει να σεβαστεί και να ακούσει τον πατέρα της το ίδιο το δρόμο θα πάρεις και εσύ. Συνεχίζουμε. Ο επόμενος στίχος. Κυρία μέλητος λόγι καλή τα λόγια τα Άγια είναι κηρύθρα έχεις κηρύθρα ποτέ Η φάει στο στομάχι κηρύθρα είδες γλύκα γλύκα που φτάνει μέχρι τρέλας σε ζαλίζει η τόση γλύκα του μέλητος για αυτό λένε και οι γιατροί όχι πολύ μια κουταλιά φτάνει. Μα θέλω να πάω να βάζω. Όχι θα μου ρλαθείς. Θα σε χτυπήσει τον εγκέφαλο δεν επιτρέπεται. Εδώ τα λόγια του Κυρίου είναι υπέρ και κυρίων όπως λέει και ο προφήτης Δαβίδ. Αλλά η διαφορά με την κυρίθρα είναι η εξής. Η μεν σε σεγκώνει όπως λέει ο λαός κάποια στιγμή σε κάνει να μην το θες άλλο αλλά ο Λόγος του Κυρίου όσο τρως όσο τον δέχεσαι ζητάς όλο και περισσότερο και όσο περισσότερο παίρνεις τόσο περισσότερη χάρη έχεις και τόσο ανοιγεί ο ρεξίσου και δεν θες να τελειώνει άμα έτσι τον δεχτεί τον Λόγο του Θεού τότε ο Λόγος του Θεού και η εντολή του Θεού δεν είναι ούτε αγκαρία, ούτε κουραστική. Γιατί μας κούρασαν οι εντολέ του Θεού, γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί τη βαρέτηκε στην εντολή του Θεού. Γιατί δεν θε να την ακολουθήσεις. Γιατί ποτέ δεν την αγάπησες. Ποτέ δεν τη σεβάστηκε. Ποτέ δεν υπήρξε για σένα το Α και το Ω ποτέ δεν υπήρξε για σένα ο έρωτάς σου να ο έρωτας της καρδιάς σου ο λόγος του Χριστού ο έρωτας της καρδίας βλέπεις και από τους μαθητές δεν ερωτεύτηκαν όλοι το Χριστό ο Ιούδας του γύρισε την πλάτη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι λέει ο ηγαπημένος το λέει ο ίδιος όχι γιατί ο Χριστός κάνει διακρίσεις αλλά γιατί γιατί ο ίδιος αγαπούσε πάρα πολύ τον Κύριο και όσο τον αγαπούσε περισσότερο έγινε ότι όλο και περισσότερη αγάπη έπαιρνε ο ίδιος διότι έτσι είναι η αγάπη του Θεού ξέρετε τι είναι, ξέρετε τι είναι. καταράκτης είναι όποιος πάει από κάτω από τον καταράκτη και πάρει μαζί του μια δεξαμενή θα πάρει πολλή ευλογία. Άμα πάσα από κάτω με ένα μπρίκι υπάρχεις το, το χέρι σου και πείς και φύγεις πάει τελείωσε. Δεν πήρε τίποτα. Είναι ανάλογα με τι διάθεση πηγαίνεις. Είναι ανάλογα με τι κέφι πηγαίνεις. Είναι ανάλογα με το πόσο αγάπησες και αγαπάς τον Θεό. Και γι' αυτόν ακριβώ. Ο Λόγος του Θεού βλέπεις αλλιώς τον δέχεται ο ένας, αλλιώς τον δέχεται ο άλλος. Όχι διότι κάνει διακρίση ο Κύριος, όχι διότι ο Κύριος τον ένα τον αγαπάει περισσότερο, τον Πατέρα παίσιο τον αγάπησε περισσότερο και εμένα μου αγάπησε λιγότερο, όχι. Εγώ είμαι άχρηστο. εγώ δεν σεβάστηκα τον Θεό. Εγώ δεν αγάπησα τον Θεό όσο τον αγάπησε ο Πατήρη παίσιο ο οποίο κουράστηκε, αγωνίστηκε, πάλεψε με τα πάθη του, με τις αδυναμίες του, να αγαπήσει τον Θεό και γι' αυτό έγινε αυτός που έγινε. Εγώ, πάω κάνω ένα τέταρτο προσευχή και από τα 15 λεπτά τα 14 χασβοριά μου. Ε, προσευχή είναι αυτή, τα 14 χασβοριά Είναι προσευχή αυτή, είναι προσευχή ο Ατήρη Παγίστος μόλις τα χέρια του πάνω ξένα και δεν το ξάρκατε κόλλαγαν εκεί τα χέρια του και όχι μόνο τα χέρια του και η καρδιά του και το μυαλό του και γινόταν ένα με το Θεό επομένως κυρία μέλητο, λόγοι καλή εκτίμησε το λόγο το Λόγο του Θεού και πολλοί τον εκτιμάνε. Και χαίρομαι γι' αυτό πάρα πολύ, συγκινούμε. Ειδικά όταν παλαιά που ζούσε ο Πατήλ Πορφύριος η άλλη εκείνη η Αγία Μορφή που πήγαιναν μάθαινα γιατί εγώ δεν αξιώθηκα να τον γνωρίσω, δυστυχώς. Επήγαιναν πουλμαν, 50 πουλμαν, 60 πουλμαν, περμένανε όλοι να τον δουν, να πάρουν τη, τη βλογία του να του πει μια κουβέντα και περιμένανε μία νύχτα, δύο νύχτες, τρεις νύχτες, τέσσερις νύχτες, πέντε νύχτες, έξι νύχτες, εφτά νύχτες έξω από το μοναστήρι, περιμένανε. Πότε θα έρθει η ώρα και για αυτούς να πάνε το παροκοινολογία. Να πεις γλύκα, να γλύκα, να γλύκα. Εσύ που θα περίμενες εφτά νύχτες, άμα μοιράζαν χρυσάφια. Άμα μοιράζαν χρυσάφια, θα περίμενες όχι εφτά νύχτες, εφτά χρόνια. 70 χρόνια, 800 χρόνια αν σου ο Θεός ζωή εκεί θα ακόμα αν οι άνθρωποι που αγάπησαν το Λόγο του Θεού όπως ο Δαβίδ υπέρ και το πάζιον που λέει εκεί στον 118 Ψαλβό εκείνοι οι άνθρωποι δεν περιμένουν για χρυσάφι που κάποια στιγμή θα δολιώσει ο χρόνος και θα χάσει την αξία του αλλά περιμένουν για το όντω χρυσό που είναι ο λόγο του Θεού. Περιμένουν μια κουβέντα, μια κουβέντα, μια κουβέντα. Μια κουβέντα να του πει. Αυτό για αυτού ήταν μεγάλη παρηγορία και ερχόταν για αυτή την κουβεντλα, ερχόταν από την Αυστραλία, μια κουβέντα! Ξέρουν τι ήταν που θα περάσουμε. Για κίνηται κουβαντούλα, ερχόταν από την Αυστραλία, ερχόταν από την Αμερική, ερχόταν από την Αφρική, κάτι. το Γιώχνεσπο. Γιατί λόγοι καλή ποτέ; κυρία μέλητο! κυρία, ανώτερα γλυκύτερα υπερμέλη και κυρίο γλυκάσμα δε αυτού και τελειώνει. θα σας κερδίσω δύο-τρία λεπτά δεν πειράζει θα με συγχωρέσετε γλυκάσμα δε αυτού Ήασης ψυχής Αυτός που κάθισε λέει εκεί Και γλυκάθηκε από το λόγο του Θεού Και κάθεται εκεί και παλεύει Και παλεύει Τι θα πητύχει Τη θεραπεία της ψυχής του Γι' αυτό ο Κύριος έδωσε το λόγο του εδώ Σε μας τους ανάξιους Γι' αυτό μας έδωσε το λόγο του Όχι μόνο για να γλυκένεσαι εδώ στη γη Και να γιατί η ζωή σου δεν είναι εδώ στη γη ο Κύριος το έδωσε, το λόγο του, για θεραπεία. Διότι με αυτό το λόγο του Θεού θα διορθώσεις τα πάθη σου. Με αυτό το λόγο του Θεού θα διορθώσεις τις αδυναμίες σου. Ξέρετε, πολλοί που πηγαίναν στον πατέρα Παΐσιο, στον πατέρα Πορφύριο, στον πατέρα Ιάκωβο αργότερα, πολλοί που πήγαιναν σε αυτούς, έφαγαν και ξέρετε τι λέγανε. Τι πάλι σε τότε στους γέρους λέει, μα τι, τι, τι δεν τίποτα. Τι πήγανε εδώ τώρα, τι κά Είπαμε, είναι εκείνοι οι περίεργοι, σαν τον Ιούδα, που τόσα χρόνια καθόταν στον Χριστό και δεν κατάλαβε τίποτα. Τι είχε ποιον, διδάσκαλο. Τον διδάσκαλο, το Ραβή. Και δεν ένιωσε τίποτα μέσα Αλλά οι άλλοι που πήγαιναν για να ακούσουν όντως λόγια Άγια, έφευγαν αλλιώτικοι άνθρωποι. Ξέρετε πόσες ψυχές σωθήκανε. Σωθήκανε. Μόνο σωθήκανε. Πόσοι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, άλλαξαν πορεία ζωή, Με μια κουβεντούλα που τους είπε, τίποτα πολύ, τίποτα. Μόνο με τη μορφή που είδανε μπροστά τους. Που άλλο την έβλεπε να αστράφτει, άλλος την έβλεπε να φωτίζει, άλλος την έβλεπε έτσι, άλλος τους φώτιζε ο Κύριος πώς θα τη δουν. Δεν χρειαζόταν ούτε καν να μιλήσει. Έτσι έλεγε μια ψυχούλα που πήγε, Μόνο λέει που τον είδα, άρχισε να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω. Μου είναι αμαρτωλή λέει. Αμαρτωλή, πολύ αμαρτωλή. Δεν χρειάστηκε να μου πει τίποτα. Αμέσως μετά πήγα για εξομολόγηση. Τη μίλησε ποιο, η μορφή του. Τη μίλησε τι, ο του. Τη μίλησε τι, ένα δάκρυ που είδε στο μάτι του. Βλέπεις όταν πας έτοιμος, με δοχείο, με μεγάλο δοχείο θα πάρεις πολύ χάρη. Άμα πηγαίνει από περιέργεια δεν παίρνει, ούτε σταγόνα δεν παίρνει. Θα τον βλέπει σαν έναν παλιό καιρό, γιατί έτσι λέγανε, τι, τι θέλω σε τούτο του γένου, λέει και πάνε, τι, τι κατάλαβε τώρα που πήγαινε, τι άκουσε. Αυτό δεν πήγε να ακούσει, αυτό πήγε να δει. Περίεργα, όπω πήγαιναν οι γραμματεί και οι Παρισσένοι κοντά στον Χριστό. Τον βλέπανε, δεν τον βλέπανε. Τον βλέπανε. Κερδίσανε, όχι. Ακούγανε, δεν ακούγανε. Κερδίσανε, δεν, δεν κερδίσανε. Τίποτα. Άλλοι μπαίνανε, άλλοι φεύγανε. Άλλοι πηγαίνανε, βρωμιάρδε πηγαίνανε, πιο βρωμιάρδε φεύγανε. Γιατί άμα είσαι βρωμιάρη, πρέπει να πάρει σαπούνι και να πληθεί. Άμα δεν πάρει σαπούνι και πληθεί, πάλι βρωμιάρι τρε. Και εκεί ο κύριο, στα λόγια του, σου δίνει το απορριπαντικό, αυτό που λέει εδώ. Υία ψυχή. Σου δίνει το απορριπαντικό, θέλει να πληθεί, παιδάκι. Γι' αυτό ήρθε εδώ. Δεν ήρθε να με δει. Δεν ήρθες να δεις τον πατέρα Πορφύριο, δεν ήρθες να δεις τον πατέρα Παΐσιο. Ήρθες να καθαριστείς, να πάρεις τα λόγια του και να αγιεστείς. Άμα δεν πήγες έτσι, δεν ασιαθώρη. Άμα δεν πήγες έτσι, κούφιος μπήκε, κούφιος βίκες. ή όπως το λέγε ο Μακαρίτσο, ο δασκαλός μας εδώ, μαύρος μπήκε πίσα βίκες, Μαύρος μπήκε κοράκι βγήκε υπάρχει τίποτα πιο μαύρο από το κοράκι και από την πίσω δεν υπάρχει. Ε. Αυτό είναι το κέρδος των περίεργων αυτών που πάνε είτε να ιδούν είτε να παραστήσουν το δάσκαλο που είπαμε προηγουμένως. Σταματούμε εδώ αδελφοί μου και πρώτα ο Θεός θα επανέλθει με την άλλη Κυριακή και εκείνο το οποίον σας τόνισα, σας τονίζω και θα σας τονίζω συνεχώς είναι προσέξτε γιατί και εδώ λόγος Θεού διανέμεται. Και εδώ λόγος Θεού ρέει. Εγώ βεβαίως δεν είμαι δεν καμία σχέση ούτε με πατέρα Παΐσιο, ούτε με πατέρα Παρφύριο, καμία σχέση. Αλλά ο λόγος είναι ο λόγος Θεού. Αυτό σας το έχω εγγυηθεί και σας το εγγυώμαι. Εσύ δεν ήρθε να ακούσει τον Τιμόθεο. Ήρθε να ακούσει λόγω Θεού. Γι' αυτό κοίταξε να φέρνει πάντοτε μεγάλο δοχείο για να παίρνει και πολύ ωφέλεια. Αν έρχεσαι με ένα κουταλάκι, θα πάρει όσο χωράει ένα κουταλάκι. Αν έρχεσαι με ένα ποτηράκι, θα πάρει όσο χωράει ένα ποτηράκι. Άμα έρχεσαι με την κούφτα σου, θα σου χυθεί ο λοκίστα που θα γλύψει τη γλώσσα σου. Αν όμω έρχεσαι με μεγάλο δοχείο, θα φύγει. Και αυτό εννοούμε με πολλή όρεξη θα φύγεις πάρα πολύ ωφελημένος και κερδισμένος. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Με το καλό την άλλη Κυριακή. Χριστός Ανέστη.